Τον 1,5 FM στέρεο Δεν μπορείς να περιμένεις κάτι από τον κατακτητή σου Είσαι σκλάβος του Τι άλλα ελληνικά ρε γάμοτο να χρησιμοποιήσουν Τι άλλα ελληνικά να χρησιμοποιήσουμε ρε πούσιμο Να, να σας βγάλουν στον δρόμο να πάτε με το πάλι του καροτσάκι Με το θερσόι μπλεκ να το μετάξετε στην ψητάλια Στα παπάρια του τι έγινε στην πράγμα ε, Είναι νόμος αυτού του κράτους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 Silencio tronador de la muerte de la memoria De mil gritos pero ninguna voz Hoy el amor se apagó y se ha transformado en muerte El hombre aceptando al hombre El unto se visto en mi corazón Hola και poco maravilla Calicia si me requeres Muchie Quiri A poco y dura de harta Είμαι ο Γιάννης Λαζάρου Με την εκπομπή στον τοίχο Για καμιά ωρίτσα θα είμαστε παρέα και σήμερα 2681 4060 Για τις δικές σας παρατηρήσεις Αν έχετε να μας πείτε τίποτα Να κόψετε, να ράψετε Καλημέρα στο ράδιο Γκιόνις στην Κοζάκνη. Γεια σου φίλε Κόστα. Ακούει η Κύπρος, αλλά και να μην ακούει καλημέρα. Δεν σας ξημερώνει, θα σας το λέω καλη, κάθε μέρα σας, δεν σας ξημερώνει καλημέρα, αλλά τουλάχιστον να έχετε καλή μέρα από εμά. Κυρίες μου και κύριοι, enseñen al mundo sus herrones. Hol labamara la Bubamaraμαpia se ólus la Bubamara va a la Bubamara, Macefia, la Bubamara. Que Bubamara somos todos por igual A brinda trai la pieza de la humanidad Hol labamara respeta recordar la memoria de los que no están. Para calor en Bubamara somos todos por igual su costa right. la historia de right. la humanidad. Αποκρέβουν το τυρί, αποκρέβουν και το πλύ <laughs> Έλα καλημέρα, καλημέρα Ο φίλος μας ο Κώστας από την Κοζάνη Μας είπε ότι σήμερα Αποκρέβουν το τυρί Αποκρέβουν και το, το Επειδή δεν μπορώ να το πω θα σας το πω αρθνά, Το πλύ Το πλύντε Ναι Και μεταξύ κυρία μου και κυρία μου ε, το... Ωραία μας ξεκίνησε ο ηχολύπτης με πολύ ωραία τραγούδια Αυτές τις μούτες Το μούτεψε το μηχάνημα ο ό,τι από... Ακούτε Ισυχία Τώρα Πάρα και να είναι Τέλος πάντων Κυρίες μου και κύριοι και αγαπημένα μου Ελληνόπουλα Επειδή σήμερα αποκρέβουνε πως μας είπε ο Κώστας Το τυρί Αποκρεύουν το τυρί Λοιπόν, αλλά και το πλοίο. Τι έγινε, Μεγάλη? Έχει χορτάσει, να πούμε, από μη κυβερνητικέ οργανώσεις Έχεις πάντα δισεκατομμύρια, πάλι πάντα δισεκατομμύρια και έρχονται, έτσι δεν είναι. Πάλι δηλαδή, τώρα ξαφνικά ξέχασες το. πώς τον λένε, το. Το. Το. Το. Τον. Τον. Όλα τα παιδιά τον εξοπλιστή, νε όλα αυτά τους με τα δισεκατομμύρια όξο λοιπόν και τώρα έχεις τις μη κυβερνητικέ οργανώσει. ναι σου λέω πολλά τα δισεκατομμύρια αλλά κοίτα να δεις με εκείνο που σε ε, δηλαδή επειδή κόπτονται για την ενημέρωσή σου είναι όλα τα χθεσινά τα προχθεσινά τα αντιπροπροχθεσινά -προ για τα σημερινά Τίποτα. Άκρα του τάφου σιωπή στον Τζίριζα Βασιλεύη Λάικ like Διόδια με καταλαβαίνεις Λοιπόν Σήμερα, σήμερα Εμείς εδώ θα ορλιόμεθα Σήμερα που μιλάμε Οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις Του Σαμαρά και των άλλων Γιατί σήμερα δικές τους είναι Δεν είναι του Γεωργακίου Δημιουργούν σκλαβοπάζαρα Κλέβουν τα άντερά τους Μαζί με δημάρχους Και άλλα κόλπα αλλά για τα τίποτα Προσφέρουνε στην πέστηνη ε, ε, Στην μείωση της ανεργίας Κουβέντα για τη, για τη σημερινή κατάσταση Πάντα θα ασχολείσαι με το χθες Μένα χθε, Κυρία μου και κυρία μου Για το οποίο Πρόσεξε Μπορεί να πάει φυλακή Ας πούμε ο Ο φύλακας Που έχει στην πύλη Ένας ε, Ο Κυπουρός λέμε τώρα ενό εργοστασίου Επειδή έκλεψε ένα τόπι ύφασμα αν το εργοστάσιο παράγει ύφασματα αλλά ο βιομήχανος δεν έχει καμία ευθύνη γιατί σας το λέω αυτό εδώ γίνεται ο γατόγαμος με κλέφτες και ελοποδίτες επί Παπανδρέα, επί Καραμανλέα επί Μητσοτακέα επί Σιμίτη αλλά οι... αυτοί οι προϊστάμενοι επειδή είναι πατριώτες λοιπόν, δεν τους ακουμπάει τίποτα αντίθετα πάνε, έρχονται τα παίρνουν χοντρά από το ελληνικό κράτος, είναι στο απειρόβλητο, δημιουργούν καινούργια κόμματα, μας λένε τις παρόλες τους, τις ωραίες παρόλες τους και εμεί εδώ. Εδώ κοιτάμε τη μη κυβερνητική οργάνωση του Πρόντου, ο οποίος πήρε 9 εκατομμύρια για τις Νάρκες, 10 εκατομμύρια για τα παιδάκια της Μπιάφρα, 25 εκατομμύρια για... Αυτά λες και δεν... Λες και δεν τα έβλεπες μεγάλε, λες και δεν τα ήξερες και ξαφνικά το μου, πάλι γκτουκ, έπεσες από τα σύννεφα. Ε, τι, ο θόρυβος ήταν ναι, που έπεσες από τα σύνεφα. Θέλουμε με τόσα δισεκατομμύρια δημοσίου υπαλλήλου, Θέλουμε και ΜΚΟ. Ε, κοίταξε να Είναι ζεστό το χρήμα. Κατάλαβες Δόθηκαν 2.000 εν ενεργεία ΜΚΟ αυτή τη στιγμή. Τι να σου λέω τώρα, Εγώ που ρε Τηλεακροατή, μου βαριέμαι. Όταν αυτά επισημείται, σου λέω. Τα λέγαμε για τι μη οργανώσει που ρούκοναν. Μιλάμε με φτιαργία στο χρήμα. Οι τύποι οι οποίοι σήμερα ξαφνικά Ξαφνικά λέμε τώρα Έμαθαν ιστορία ε, Έμαθαν εκείνο Έμαθαν τ' άλλο Έμαθαν οικονομία πα... Βγαίνουν και μιλάνε δημόσια Εναντίον της κρίσης Ρε πλάκα μας κάνετε πλάκα Αλλά εντάξει εμείς την αντέχουμε Υπάρχουν και άνθρωποι που δεν την αντέχουν την πλάκα Την πλάκα που μας κάνετε χρόνια Εμείς την αντέχουμε και σας την γυρνάμε ως πίσω Σείς δεν καταλαβαίνετε Αλλά υπάρχουν και ανθρωπάκια που δεν αντέχουν. Έδωσαν λοιπόν πρόσηξη. Ε, σε συνεργασία, δίνουν με τι κυαριέ ε, μαύρο χρήμα, σε συνεργασία με τους δήμους ε, με κυβερνήσει και Δήμου ε, σε, σε ΜΚΟ και έδωσαν για κατανάλωση μία λίστα η οποία. Γιατί σου λέω, θέλεις, θέλεις χοντρό δούλεμα, Πά το αγαπητέ μου Αφού θες χοντρό δουλεμα στο δίνουνε Στο δίνουνε οι σου μωρέ Πού τρέχεις τώρα για να τους πάρεις εκεί στην Ευρωβουλή Στους Δήμους, στι Περιφέρειες, το Κοινοβούλιο Βγάλανε, πρόσεξε Μια λίστα η οποία είναι μέχρι το 2007 Μέχρι το 2007 Ναι άκου που σου λέω εγώ τώρα Σε αυτή τη λίστα να πούμε Είναι ξέρω εγώ ο Σύλλογος Προστασίας της Μέλισσας κάτω κολοπετυγνίτσας Λοιπόν και τέτοια Λοιπόν συν, για, για το, Από το 2007 και πέρα Που έγινε μεγαλύτερος γατόγαμος Με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις Δεν δίνουν τίποτε Δηλαδή τώρα ξαφνικά Πρέπει να θυμηθείς εσύ το Μαγκίνα θυμάσαι θυμόσαστε τον αλής του μνήμης μαγινά, Τον υπουργάρα ρε, Τον, τον, οικο, τον οικοκυρέων, των δεξιών που είχε τους Πακιστανούς και δουλεύανε Και ε, ε, τη βίλα την είχε δηλώσει Αναψυκτήριο Τα ξεχάσατε αυτά ε, ναι. Αυτός λέ, έκανε κάτι τέτοια πράγματα Θυμηθείς το Μαγκίνα Το Τζιτουρίδι Κάποια τέτοια προσώπατα Μη και κατάλαβες να λοιπόν, Αυτά που λες και κάτι ιστορίες Λοιπόν Μέχρι και το σταμάτι το γκραουνάκι Που για τη Σπύρα πήρε 100.000 ευρώ Και τόνα και άλλο Αλλά το γατόγαμο των δισεκατομμυρίων από το 2007 και πέρα Δεν Δεν τον ακουμπάνε, δεν τον ακουμπάνε. Το σημερινό γατόγαμο Τώρα θα το επαναλάβουμε Του σκλαβοπάζωρο που δημιουργούν Μη κυβερνητικέ οργανώσεις Με τις ε, Με δήμους, Δεν το ακουμπάνε Τώρα μεγάλε να σου πω και κάτι Επειδή το θέμα των μη κυβερνητικών οργανώσεων Με άλλο όνομα Είναι πολύ παλιά ιστορία Πάρα πολύ πολλιά, παλιά ιστορία Αν θέλεις εγώ προσωπικά διαθέτω και φωτογραφίες από το 1978. Παρακαλώ. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ο ΑΕΔ, ο ΑΕΔ συνεργάζεται με μη κυβερνητικές οργανώσεις και δεν θα το κράτω στο ίδιο. Ποιος το σκολπάει το χρήμα. Ποιος την κατάτησε τη δουλειά, το κράτος Λέμε αυτοί που κυβερνάνε το κράτος έτσι Αλλά τώρα να μην ξεχάσω και την κουβέντα μου Να σου δείξω εγώ φωτογραφίες Μαμάδων από το 1978 Αγωνιστή της Ελευθερίας Οι οποίε Μαμάδες έστειναν Κόλπα για την προστασία Της Μπότσικας Βαλαόρας ρούκοναν το χρήμα Και παρέδωσαν στους ιούς Οι οποίοι προείστανται σήμερα μεγαλόν μη κυβερνητικών οργανώσεων Και ρουκώνουν ακόμη το χρήμα Αλλά για αυτούς άκρα του τάφου σιωπεί Τι είποτε, Άκρα του τάφου σιωπή, Τι θα πιάσουμε τώρα Τον θυρωρό τις επιχειρήσεις; Κατάλαβες και Να κορεστεί και το μίσος Και η δίψα για αίμα Του γδαρμένου Έλληνα <Κι> Άρα γδαρμένη Έλληνα <Κι> Λοιπόν Αυτές τις καταστάσεις πετάξαν Κυρία μου και κυριέ μου Και το σώμα εθελοντών πυροσβεστών του Φούχτελ Θυμάστε το Φούχτελ που έδινε κάτι σακίδια, δώρο Και να οι τηλεοράσεις Πόσες, πόσες ώρες τηλεοπτικές διαθέσαν για να προβάλλουν το Φούχτελ Όταν έδινε κάτι σακίδια και κάτι κόλπα εκεί πέρα Και δυο μεταχειρισμένα οχήματα από τη Γερμανία ε, Αυτή η μη κυβερνητική οργάνωση την οποία ο Φούχτελ ο Φούχτελ και η παρέα του και η παρέα του λοιπόν πατρονάριζαν πήρε 2,5 εκατομμύρια ευρουδάκια τίποτα μόρα δεν πήρε για, γιατί είναι λίγα να σου πυροσβέστες το μεταξύ μεταξύ πραγματικοί πυροσβέστες παρακαλώ να το πω να το πω, yeah, yeah. Να το πω. Yeah. λοιπόν Εν μεταξύ κυρία μου και κυρία μου οι πραγματικοί πυροσβέστες ούτε να τάβλι δεν τους παίρνουν να παίζουν σαν άνθρωποι. Χάνουν τη δουλειά τους οι πραγματικοί πυροσβέστες για να παίρνουν οι μπουμπούκι ε, οι εθελοντικές οργανώσεις δασοπυροσβέστες λέει θα κάνουμε καραούλια εδώ για, τη, για να τις δισεκατομμύρια. Και δεν είναι μόνο ότι χάνουν τη δουλειά τους οι πραγματικοί πυροσβέστες. Και σε άλλους τομεί απαξιώνονται ε, Απαξιώνονται οι επαγγελματίες Δημόσιοι ή ιδιωτικοί Με αυτή την ανακάλυψη των ΜΚΟ Τα πάμε, τα ξανά πάμε, τα λέγαμε από παλιά Τώρα τι να πούμε πάλι από την αρχή Τώρα ξαφνικά που ξυπνήσαν όλοι και γίνανε λεονίδες, άσε να μην γίνουμε εμείς λεονίδες, να είμαστε πίσω να πούμε στο... ακινηγάμε τους εφιάλτες όπως τους κυνηγάγαμε από την εποχή του Χιμιτέκολου, <lamps> κανάλες, άσε τους κυνηγάμε μείς τους εφιάλτες. <τώ> λοιπόν, τώρα ξαφνικά μου ξύπνησε ο Μπάρμπας, επειδή είδες του blog, είδες του site ότι κατέφθηκε ο, ο από τον πλανήτη τον Ελ, ο Σουτίρας και θα σί, κι κι κι κι κι κι κι κι τόσο <ξυκνίως> μεγάλο ε, αυτό έχει να γίνεις δημοσιογράφος και για δεν γεννώσουν εδώ και 20 χρόνια <Τι> τώρα ξαφνικά σε βάρες σου κόψαν τη σύνταξη <Τι> τέλος πάντων λοιπόν να τελειώσουμε το θέμα άφαγε η μη κυβερνητική οργάνωση του ενό. θα κάνουμε λέει ε, κάνανε λέει εδώ, για, να, για να γελάσεις τώρα έτσι κάνανε σεμινάρια λέει ε, τέτοιε οργανώσεις για την ανάνυψη, ξέρω εγώ, τραυματιών και τέτοια, και οι πραγματικοί νοσοκόμοι κάθιδαν και βάλαγαν ε, έξιναν μύγε, πώ το λένε, έξιναν τα παπάρια του. Του πραγματικού νοσοκόμου του αφαιρούσαν τη δουλειά του, πώ του λένε του τραυματιοφορεί, να πούμε και τέτοια, για να τα πάρει τώρα η μη κυβερνητική οργάνωση να διδάξει εμένα πώ θα κάνω ανάνυψη, να πούμε, στο... στο γαϊδούρι, όταν θα πέσει κάτω το γαϊδούρι, να πούμε στην ανηφόρα. Κατάλαβε μεγάλε. Μπορείς είναι ναι, ναι είναι ένας κλάδος Αυτοί που συμμετέχουν Είναι ένας κλάδος ε, Άργων Τύπων οι οποίοι δεν έχουν κάνει τίποτα στη ζωή τους ε, Προσκολιόμενοι Στην εκκλησία οι περισσότεροι Από, παλαι, από παλαιόθεν και βρήκαν ανοιχτή την πόρτα, να πούμε: Του άνοιξαν την πόρτα καραμαλίδε, μυτσοταχέοι, παντρέιδε, σημείτιδε. Όλοι, όλοι, όλοι, όλοι, όλοι. Και όρμηξαν και πήραν από τη γελάδα τα πάντα. Αυτά λοιπόν τα πράγματα. Ε, με πήρε ένα φίλο πριν ξεκινήσει την εκπομπή και μου λέει: Βγήκε λέει Κανέλη και είπε για την. Τι είπε Κανέλη, ρε μεγάλε. Τι είπε, είπε πράγματα γνωστά για τι μη κυβερνητικέ οργανώσει. Σου μίλησε Κανέλη για την κόκκινη προβιά. Τι νομίζει ότι ήταν η κόκκινη προβιά. Ή έχετε την εντύπωση κάποιοι επαναστάτες οι οποίοι θα μας σώσετε ότι η ιστορία της Ελλάδας ξεκίνησε από τη μέρα που γεννηθήκατε Τα έχουμε ξαναπεί, τα έχουμε να τα ξαναπεί Μες στο γράσο που σας πέταγαν τόσα χρόνια με Μύκονο και όλο αυτό το Μπουρδελιστάν δεν κοιτάγατε και λίγο πίσω Να δείτε τι έγινε 10, 20, 30 χρόνια πίσω Είναι δυνατόν και να βγαίνετε σήμερα να αγανακτείτε Γιατί αγαναχτείτε. Δίπλα σας συνδέναν, τα βλέπατε έβλεπε το γείτονά σου, το ξεβράκωτο Που πάπου προς πάπου Να πούμε, έκανε όχι το σκάτω του παξιμάδι Γιατί δεν έχεζε, διότι δεν είχε να φάει Και ξαφνικά να πούμε Σου κυκλοφόραγε με πουρα Και ήθελε να αγοράσει και ομάδα Σε παρακαλώ, ήταν πακέτο αυτό Στην Ελλάδα Πώ το λένε, ε, το whisky το καλό Εκεί δεν τα ξέρω κιόλα Έφυγε και ο καναλάρχες Black, black ξέρω εγώ τέτοιο πουρο, και να βάρουμε και την ομάδα να την πάμε αλφα -εθνική. ακόμη σήμερα που μιλάμε υπάρχουν ομάδες άντω κάτω ραχούλας οι οποίες ξέπλυναν δισεκατομμύρια και παίζουν σε αυτή την εθνική και πιάσανε λέει προχτές χτές, να πούμε το σπανό του ατρομήτου που με, μετέτρεπε τα λίτρα του πετρελαίου από ναυτιλιακά σε κινήσεως και τέτοια Μεγάλε όσο πλησιάζουν οι εκλογές θα βλέπεις πολλά τέτοια. Πέρα από τα ταξίματα που σου κάνουν δίθεν μου για ότι θα σου δώσουν θα βλέπεις πολλά τέτοια. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι? Ότι όλη αυτή η ιστορία είναι η Μαρίδα. Είναι η Μαρίδα. Τσύπα τον Καραμαλέα, τον Παπαντρέα, τον Σιμιτέα, τον Μητσοτακέα και βάλ τον Εστω... Ορίστε. Όχι ρε τώρα τα μάθαμε. Οι εθελοντέ ναι, ναι, Θα σου πω Με ρωτάει ένας φίλος τηλεακροατής Μήπως πάλι οι εθελοντές θα μας σώσουν Αφού χρειάζονται εθελοντές Σου απαντώ αγαπημένε μου φίλε Ότι για να έχουν το δημοκρατικό τους φερετζέ Δεν χρειάζονται εθελοντές Σου πάνε και του ρίχνουν την ψηφάρα τους όλοι Απαξάπαντες στα παιδιά Σου λέγα λοιπόν τσίπα τους αυτούς Στήσ του το σκαμνί και θα στα ξεράσουν όλα. Διότι αυτή τη στιγμή δεν έχει σημασία δεν δεν να, να, να πιάσει τη, τη μαρίδα που λέγεται ρόντο ή ή μη κυβερνητική οργάνωση που άρμεγε. Σημασία, εκεί θα σου Γιατί αυτού μπορεί να με του ήξερε κιόλα, Γιατί οι κολλητοί του του βάζανε και το, τι μη κυβερνητικέ οργανώσει. Τσίπα τον λοιπόν να τα ξεράσει όλα. Ποιοι τον διέταζαν να τα κάνει αυτά τα πράγματα. Εκεί είναι το ζουμίρε μεγάλε. Μπας και σε βαρέσει καμιά κοτρόνα στην κεφάλα και δεν τρέξεις πάλι όπως έτρεξε το 1,5 εκατομμύριο να δώσουν το δαχτυλίδι στο σωτήρα Παπανδρέα. Τσίμπα τους όλους. Αλλά επειδή τώρα θα μου πεις εσύ ως νέος άνθρωπος θα κάτσεις να ασχοληθείς με το Μιτσοτακέα... Όχι, γιατί να κάτσεις πάει αυτός. Είναι 300 χρονών το ζόμπι Ναι, αλλά έχει και δυσέγγωνα. Έχει και τρισέγγωνα. Τα οποία είναι στην πολιτική σκηνή αυτή τη στιγμή. Και δεν είναι μόνο αυτούνού. Είναι ολονών, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ολονών, ναι, ναι, ναι, και η κατάσταση συνεχίζεται, συνεχίζεται και εσύ στο καφενείο να πούμε λε, άτο το γιαρατά! Χατ το γιαρατά! Έκλειψη του κράτου! <Συσχυσσαι> Δεν το έκλειψε αυτό κράτος, μεγάλη. το κράτο, μεγάλο. Το κράτο το λίστεψαν αυτοί οι ίδιοι. Κατάλαβε, βάζοντα τέτοια αθύρματα, αθύρματα τα οποία κάτω από άλλε καταστάσει. Θα ήταν στη γωνία που τους έπρεπε όταν, ό, όπως, ό, όταν ήταν κάποια παλιά Παλιά, παλιότερα χρόνια Γι' αυτό ακριβώς το λόγο Λοιπόν Αλέξη μου Επειδή η Ελλάδα έχει ένα παρελθόν Μέλλον δεν έχει σίγουρα Στο υπογράφω, Προσωπικός, αλλά έχει ένα παρελθόν Δεν βγήκε η Ελλάδα βγήκε ο αγώνας από τη στιγμή που γεννήθηκες Εσύ από τη στιγμή που κι και στα 15 μελή Λοιπόν και μας λες ότι σήμερα τα όνειρά σας θα πάρουν εκδίκηση κοίτα λίγο παραπίσω και μην εντυπωσιάζεστε από, τις, από αγωνιστές που σας βγάζουν στο γυαλί και σας λένε ε, μπουρδες ουσιαστικά γιατί θέλουν, θέλουν να αρμέξουν γιατί όλοι αυτοί οι αγωνιστές παλεύουν να αρμέξουν την ψήφω σας για το χώρο τον οποίο εκπροσωπούν τίποτα άλλο δεν κάνουν τώρα βγήκαν να μας τα παρουσιάσουν τώρα τα θυμήθηκαν ξαφνικά ναι τώρα τα θυμήθηκαν ξαφνικά Οπότε λοιπόν, σου πετάνε να πούμε τώρα το σπανό, το, φο... το φόρο πετρελαίου. Λοιπόν, ε, ε, πρόσεξε, πρόσεξε. Ο σπανός είναι ο εγκληματία, ο οποίο μετέτρεψε το φόρο, πώ το λένε, ναυτιλιακού πετρελαίου σε, όλο φο... στο... το φόρο, το πετρέλαιο από ναυτιλιακό σε καύσιμο. Πώ το δηλαδή, Ο ειδικό φόρο του Στουρνάρα Μεγάλε που σκότωσε, σκότωσε ανθρώπου και αυτό το χειμώνα στην Ελλάδα είναι στο απριόβλητο γιατί είναι στο κόμμα σου ο Στουρνάρας. γιατί εσύ υποστηρίζεις την πολιτική κουρέλο, τέτοιων ιστοριών ο σπανός λοιπόν είναι ο εγκληματίας ενώ ο Στουρνάρας είναι άνθρωπος του λαού είναι χριστιανός είναι πατριώτης κατάλαβες ποια είναι η αντίθεση την ώρα λοιπόν που βλέπεις τον σπανό και λες Α τον Υπάρχει ένας μεγαλύτερος κιαρατάς Σε αυτή τη χώρα Μεγαλύτερος, μεγάλος δολοφόνος Γιατί ο σπανός δεν έκανε τίποτα άλλο από τον να είναι ένας καλός επιχειρηματίας Για την επιχείρησή του μεγάλε Δεν ξέρω αν με συλλείβεις Ο Στουρνάρας για πιανού επιχείρηση κόπτεται Για πες μας λοιπόν Για πιανού επιχείρηση κόπτεται Και είναι στο απειρόβλητο Παρακαλώ Γεια σα, γεια σα, γεια σας. Καλά. Ναι, ο Σπανός, ο Σπανός ,τι έκανε ό,τι έκανε. Εμεί δεν δίνουμε συγχωρό χάρτη σε κανέναν. Για την επιχείρησή του. Εντάξει. Και βγε, βρέθηκε το δίκαιο ελληνικό κράτο και τον βούτυξε το Σπανό. Ο Στουρνάρα, για ποιο κράτο, για ποια επιχείρηση δουλεύει. Ο Στουρνάρα που σε δολοφόνησε ένα με τον ειδικό φόρο. Είναι πρώτη η κάρτα και με τι χειροπέδε στην τηλεόραση. Ο Στουρνάρα και όλος ο συρφετό αυτό. Μη σου πω ότι μέχρι και ο τελευταίο παλαμακιστή. Πρέπει να, να είναι η μούρη του 24 ώρες το 24 ώρο στις τηλεοράσεις. Όλων, διότι έχετε ευθύνη όλοι όσοι τρέχετε πίσω από αυτούς. Οπότε λοιπόν μην εντυπωσιάζεσαι. Μην τρελαίνεσαι ότι πιάσαν το σπανό και ότι έτσι κι αλλιώς κι αλλιώτικα Οι πραγματικοί δολοφόνοι έχουν όνομα, έχουν μούρη. Σους τους παρουσιάζουν ως μεγάλους χριστιανούς, ως μεγάλους πατριώτες. Είναι εκεί Σαμαράδες, Βενιζέλη, Κουρέλιδες, όλοι. Είναι εκεί, φάτσα κάρτα κάθε μέρα. Αυτή είναι, δεν είναι η ηθική αυτούργη της δολοφονίας άνω των 5.000 ανθρώπων φανερά και εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων οι οποίοι είναι ήδη δολοφονημένοι στην Ελλάδα. Δεν είναι η ηθική αυτούργη, είναι πραγματική δολοφόνη Και εσύ κάθεσε τώρα και ασχολείς με το Σπανό και τη μη κυβερνητική οργάνωση του Μίτσου ο οποίος πήρε ξέρω χιλιάδε χιλιάδες ευρώ και, και φτιάχνεσαι ρε παιδί μου φτιάχνεσαι γιατί γιατί φτιάχνεσαι όμως τα ήθελα να ξέρω. γιατί δεν είχες την τύχη του μίτσου να πάρεις τα ευρώ γιατί γιατί δεν φτιάχνεσαι με το δούλευμα που σου ρίχνουν οι στορναροθεοχάριδες κάθε μέρα από τις τηλεοράσεις μαζί με τα παπαγαλάκια γιατί ακριβώς δηλαδή Sunday will kill the world. Αν ορίονταν τηλεακροατή μου Το ένα χιλιοστό Από όσο ουρλήθηκαν Για την ιστορία του σπανού Χθες και προχθές Πότε τους πιάσαν τα κανάλια Αν ορίονταν Το ένα χιλιοστό λέω, για, τις, για τις ατιμίες Για τις δολοφονίες Του Στουρνάρα και τις παρέας του Που εκτελεί τις εντολές της κατοχική κυβέρνησης θα έχεις πάρει μεγάλη το... την Τζουγκράνα και θα έχεις βγει στον δρόμο, όπως το λέω. Διότι μέσα σε όλα μην ξεχνάς ότι έχεις και το Ίδρυμα λεβί, Το Ίδρυμα λεβί τον τελευταίο καιρό παίζει πάρα πάρα πολύ. από το Μέγαρο Μουσικής, θυμώσατε, τα έχουμε ξαναπεί. Λοιπόν, είναι το ιστεντούτο που είχε οργα... διοργανώσει την εφημε... η Αυγή με τον ΣΥΡΙΖΑ στην Αθήνα στο μέγαρο Μουσικής ε, το θυμόσαστε το Ίδρυμα Λεβή τι μας λέει τίπον, τώρα το Ίδρυμα Λεβή αφού έκανε ε, μια strategic ε, ανάλυση ναι, μας λέει το ότι οι Αμερικάνοι οι Αμερικάνοι πρόσεξτε στο τονίζω μας έχουν έτοιμο το εσωτερικό νόμισμα το οποίο λέγεται γεούρο γιούρο πες το όπω θέλει. Ή Γκιαούρ Ταρζάν Έτσι κάπως λέγεται Γκεούρο Λοιπόν Τα πάντα έχουν έτοιμα Πώς θα εκδοθεί Πώς θα λειτουργεί το παράλληλο νόμεσμα Και έτσι λένε Θα εξασφαλιστεί Η γιαούρτα ταρζαν ετσι καπως λεγεται γιαούρο. λοιπον βιωτικού Επιπέδου Λοιπόν Το παράλληλο αυτό Χρηματοοικονομικό σύστημα Μπορείστε παρακαλώ Γιαούρο! Γιαούρο! Γιαούρο! Γιαούρο! Έτσι, σωστά να σε καλά, καλημέρα. Γιαούρο, όπως το λες. Γιαούρο! Γιαούρτα Ζαν. Λοιπόν... Αυτό λοιπόν το παράλληλο ε... χρηματοοικονομικό σύστημα σύμφωνα με το strategic analysis prospects and policies for the Greek economy. Πάαα! Να με πάρει το λευδί κάτω, ρε. Θα βασιστεί στην έκδοση νέων κρατικών ομολόγων Με τα οποία το κράτος Αυτό το κράτος το ελληνικό του δικαίω Θα πληρώνει τις υποχρεώσεις του Πληρωμέσεις φόρων Κατάλαβες μεγάλη τι θα παίρνεις Θα παίρνεις χαρτιά για ούρο Που μου παιδώ φίλη Τα οποία Λοιπόν Θα εξοφλάνε τα χρέη Που έχει το κράτος προς εσένα ας πούμε Δηλαδή θυμόσαστε προχθέ που λέγαμε ενώ πανηγύριζε το Σταϊκούγα για το πλεονάσμα για πόσα ήταν τόσα δεν θυμάμαι 300 τόσα 800 τόσα, απ' την άλλη 810 εκατομμύρια ευρώ χρώσταγε το κράτος σε επιστροφή ΦΠΑ στους Έλληνες οπότε λοιπόν σου, μάλλον προτείνουν κάτι σαν το σύστημα με τα, με τα χρήματα του Γεωργίου Σταύρου που τα λέγανε εδώ οι παλιότεροι κάποιοι που ζουν θα τα θυμούνται και μετά τα καίγανε με τα τσουβάλια <τυξελίου> Τα χρησιμοποιούσαν προς άναμα τα χαρτονομίσματα Παρακαλώ <μήι> <μήι> Το θέμα του τη Είναι από το ίδρυμα Λεβή Για το σύστημα τέτοιο Τη πιο αναζητική την έχει το New Όχι δεν το έχω ανεβάσει, γιατί βαρέθηκα να ανεβάζω Φίλε σου μιλάω και εντάξει, απλά μόνο τα άρθρα γράφω και τέλος. Έλα, γεια. Yeah. καλά. Δεν με κρατάς ρε φίλε, δεν με κρατά. Βαρέθηκα να ανεβάζω ρε φίλε. Τι με ανεβάζω να Εδώ το αλονού του έχεις αναλυτικά. Αναλυτικά τώρα. Κανένα κόμμα δεν του το απέ, κανένα τα αναλυτικά. Τους νόμους τους οποίους υπογράψαμε. Οι ίδιοι οι... που παλαμακίζουν τώρα και τρέχουν να του κάνουν βουλευτέ, δημάρχους δηλαδή, και του λε του άλλον να το, εδώ είναι, ρε, μεγάλε, το υπέγραψαν τότε. Σου παίρνουν αυτά, αυτά, αυτά, αυτά, αυτά. Είναι νόμοι πια. Και κάθεται και σου λέει να πούμε ότι ε, ο Σοκράτη έτρωγε σταφίδε με σπλινάντερο το μεσημέρι. Γιατί είναι απευθεία απόγονο του Σοκράτη αυτό. Εκεί έχει φτάσει τρέλαμα τώρα. Τι άλλο να σου πω. Ναι. Αλλά δεν αποκλείεται όμω επειδή έχω ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα το οποίο δεν έχει παίξει καθόλου. Το έχω, το δουλεύω, το δουλεύω, το δουλεύω. Το δουλεύω θα δω άμα θα τα ανεβάσω. Λοιπόν, τι λέγαμε, Λοιπόν, Γιαούρι μου, Γιαούρι μου θα έχει τον Γιαούρο σε. Στο <laughs> λέει το δρυμα Λεβί, ρε Μεγάλε. <laughs> <laughs> Αυτή τη στιγμή είναι Γιαούρι που <coughs> στο <coughs> λέει το δρυμα Λεβί. Λευή... <coughs> τελείωσε, <coughs> τελείωσε. <coughs> <"Δελείωσε>... <coughs> Διότι έστειλε γραπτό χαιρετισμό στο συνέδριο του Economist που έγινε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξη. Σε παρακαλώ Ανάμεσα στα άλλα Μας είπε ο Αλέξης Αναφέρθηκε και στην υποψηφιότητά του Για την οικονομισιόν Και είπε τα εξής Σε παρακαλώ πάρα πολύ Αν θέλεις Α, Αν θέλεις λέμε Δώσε λίγο βάση στην παινιά Θα δηλαδή, τι είπε ο Αλέξης Στο χαιρετισμό στο Economist Για την υποψηφιότητά του στο, Στην οικονομισιόν Είναι λέει Μια υποψηφιότητα Που συμβολίζει Την συνήφανση Ανάμεσα στο εθνικό και το Ευρωπαϊκό. Ότι δηλαδή η αλλαγή στην Ελλάδα είναι αλληλένδετη με την αλλαγή στην Ευρώπη. Τι θέλει από εκεί και πέρα. Κατάλαβες Μεγάλε, διότι και ο Αλέξη μα είναι Ευρωπατριώτη. Δεν μπορεί να κάνει χωρί Ευρώπη. Η αλλαγή στην Ελλάδα είναι αλληλένδετη με την αλλαγή στην Ευρώπη. Δεν μπορεί το παιδί μα να κάνει χωρί Ευρώπη. Δεν μπορεί να κάνει χωρί την Ευρώπη των λαών, και άιτε να ξαναγένουμε κουραστικοί εμεί. Ποιον λαό, 200 χρόνια που υπάρχει ω κράτο, σου έχουν αργάσει το τομάρι, και το περισσότερο άργασμα, εξευτελισμό, θανάτου το, το έχει υποστεί τα τελευταία 5 χρόνια από την Ευρώπη. Και συνεχίζει τώρα ο αριστερό ο Αλέξη να μα μιλάει για την Ευρώπη, και αυτό θα παναγαίνει πρόεδρος της Κονομισιόν γιατί αλλαγή γιατί είναι συμβολικό λέει και είναι ανάμεσα στο εθνικό και στο ευρωπαϊκό δεν υπάρχει αλέξη μου εθνικό και ευρωπαϊκό εξάλλου όπως μας είπατε μέσα από το κόμμα σας ο δόκτωρ Γρήβας η Ελλάδα είναι ένα γεωσύστημα είναι μάλλον η χώρα αυτή είναι ένα γεωσύστημα μέσα στο οποίο λειτουργεί η Ελλάδα ρε μας δουλεύετε τελικά όχι καλά κάνετε και μας δουλεύετε Χορτασμένοι είστε, κονομημένοι, χοντρά είστε, χοντροκονομάδε και συνεχίζετε. Αλλά εμεί πόσο να τα καταπιούμε αυτά τα κορώμηλα δηλαδή. Πόσο που θα μα πει ότι είναι αλληλένδετοι με την αλλαγή στην Ευρώπη. Να πάει στο διάλογο ρε η Ευρώπη. Όπω τόσα χρόνια δούλευε για την πάρτι τη. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή τι περιμένει από την Ευρώπη. Περιμένει εσύ ο αγωνιστή να πάει να γίνει πρόεδρο τη κορονομισιών. Να κάνει τι να κάνεις Ευρωπαίους υπηκόους και αυτούς που θα απομείνουν εδώ που όπως έσκυψαν και προσκυνάνε γαλάζιους, ροζ, πράσινους, μαύρους για ένα μεροκάματο να προσκυνάνε να πούμε την, ως Ευρωπαίοι πια αυτό το ναχταρμά των ναζιστών οι οποίοι δουλεύουν για την ένωση από το 40 τόσο πράγμα το οποίο και αυτό έχουμε ανεβασμένο στην, στο ραδιολόγο το διάβασε κανένας Μ' Είναι Ρουστινίδη, Γεννιού. Ναι, Σου. Α, α, Μπρέι, Ναι, Σου. Α, Μπρέι, gonna break my rusty cage and run σήμερα καταρχάς, εντάξει, είναι τσικνοπέμπτη <Σελίως> ε, τσι εμείς τσιτσιριζόμαστε να πούμε όλο το χρόνο την τσι τσικνοπέμπτη <Σελίως> όσο γι' αυτά που λες με το Υπουργείο Οικονομικών που τάπαμε στους φίλους τάπαμε στους φίλους το θέμα λοιπόν, η Λινάρα μου είναι ότι ακόμα κι αυτό με τη... το σχέδιο Ευρώπη το έχουμε εκεί ανεβασμένο το πήρε κανένας να το κάνει φίλο και φτερό με στοιχεία, όχι με, με πληροφορίες αχταρμά με στοιχεία τώρα σου λέω Αδειάσεις τα στοιχεία Δεν ναι, ναι. Γι' αυτό λοιπόν ακριβώς το λόγο λοιπόν, Κάτσε και άκου τώρα Πρόσεξε άντρες Σαν τον Μπάχτα Το Μπάχτα Το θυμόσαστε τον Μπάχτα Ποιος δεν θυμάται τον Μπάχτα Και τι πασοκολυστοσημωρία πέρασε Απ' το κορμί μας λοιπόν, Ο οποίος τώρα είναι Διαχειρίζεται τα κόλπα της Ελντοράντο Πάνω εκεί να πούμε στο, στο κόλπο Και είπε στους ανθρώπους ή με ψηφίζετε Ή έχετε ανθρώπινα θύματα Κοίτα αυτό ήταν το ζουμί, Διότι τους είπε ότι αν κλείσουν τα ορυχεία Ίσως οι εργαζόμενοι που θα χάσουν τη δουλειά τους Να κάψουν το χωριό Καταλαβαίνετε Και συνέχισε ο αλής του μνήμης Αυτό το Αυτό το, το 1-25 με τα χέρια στην ανάταση Ας περιμένουν 5 χρόνια να ολοκληρωθεί η επένδυση Να ακούμε αν θα πεθάνει ο κόσμος από καρκίνο Προσέξτε, αν μας πάρει το νερό η Ελντοράντο, αν πληγούμε στη λάσπη και μετά α υπάρχουν αντιδράσεις. Προσέξτε, το ερώτημα λοιπόν είναι το εξή. ότι ο Πάχτας ακόμη δεν έφαγε ξύλο. Δεν έφαγε ξύλο από αυτός που, γιατί οι παλαμακιστές του τον... στους παλαμακιστές τους τα έλεγε. Πού είναι η δικαιοσύνη στην Ελλάδα, η αυτεπάγγελτη δίωξη του Πάχτα αυτή τη στιγμή. Διότι αν θυμάμαι καλά, ο Καμένος είχε πει κάπου ότι πρέπει να τον βαρέσετε τον Πάχτα τον ίδιο. Και έγινε το έλα να δει. Ο καμένος νομίζω το Ναι, ο καμένο, μπράβο. Λοιπόν, έγινε το έλα να δει. Άλλο έκανε αυτό και πήγε αυτεπάγγελτα. Πού είναι λοιπόν, εδώ μιλάμε, δεν μιλάμε για ομοεκβιασμό. εδώ μιλάμε για απειλέ. Και να σε απειλεί ποιο τώρα. Ποιο σε απειλεί, προσέξτε. Που αν τον βγάλει να περπατήσει στο πεζοδρόμιο, θα τον πατήσει κανένα σπουργίτη και θα έχουμε πρόβλημα. Θα τον πατήσει κανένα σπουργίτη και θα έχουμε πρόβλημα. Αυτά τα κολοκυθοβουλώματα της Ελλάδας αυτά τα οποία δεν υπήρξαν ω παιδιά αυτά τα οποία έχουν ψυχικά τράματα ξέρω γιατί τα πίδαγε ο πατέρας τους ξέρω γιατί τις κατάγκανανε όλοι αυτή τη στιγμή αυτοί οι άρρωστοι ψυχικά ε, νοσούντες είναι αυτοί οι οποίοι είναι οι σωτήρες στην Ελλάδα μα αυτού έχουμε να κάνουμε τους απειλεί τους ανθρώπους και δεν υπάρχει ούτε με ένας να του υποστηρίξει <ΣΣΣ> αντίθετα μεγάλε αν αν χρωστάς στο τέβε είσαι τελειωμένος Παρακαλώ ναι. Ναι. Ναι. Καλά λέει ο φίλος εδώ Ο Πάχτας αυτά δεν τα λέει από μόνος του διότι πού το ξέρει ο Πάχτας ότι οι εργαζόμενοι θα κάψουν στο χωριό Μήπως το έχει συζητήσει μαζί τους Δεν είναι σύσταση συμμορίας αυτό Σε παρακαλώ πάρα πολύ Διότι στις σκουριές Έχουμε αυτή τη στιγμή τρει γυναίκες τραυματισμένες Στις σκουριές έχουμε τρει γυναίκες τραυματισμένες Από την ιστορία η οποία έγινε Προχθές που βγήκαν να διαμαρτυρηθούν Και τις πλακώσαν οι απάτσι Και τις στείλαν στο νοσοκομείο. Λοιπόν. Τις γυναίκες, τις πλακώσαν Καλαμπορτσι, τάκ, κάτω οι γυναίκες Τελικά λέγαμε από παλιά ότι Οι γυναίκες θα μας ξελασπώσουν Αλλά από ό,τι φαίνεται συνεχίζεται Λοιπόν, σχημάτισαν αλυσίδες Να σταματήσουν τη διέλευση λεωφορείων Ο ένας βέβαια από τους τραυματίες Και ένας άντρας εκεί Αντιμετωπίζει καρδιακό πρόβλημα Σοβαρό και μεταφέρθηκε Στο νοσοκομείο να είναι καλά ο άνθρωπο Πνίγηκε η περιοχή από χημικά Έφαγαν άγριο ξύλο οι διαδηλωτές Με το αποτέλεσμα που σας είπαμε Τρία άτομα να διακομιστούν στο τοπικό κέντρο υγείας Είναι ανοιχτό ακόμα αυτό Του επέτρεψε ο μπουμπούκος να Να μπουν στο κέντρο υγείας Παρακαλώ Αλλά Ευχαριστώ τηλεκρότη μου Αλλά Ala... Εμεί Ουκρανία, Ιστούκου Τιχάμπιου, πείτε γύρου. <χειάς> κατάλαβες μεγάλε, τη δική μας Ουκρανία εδώ πέρα, δεν τη βλέπει κανένας. Παρακαλώ. Ωραία, <χειάς> και καμένο Καμένος την, την ελεύθερη βούληση καλούσε όταν τους έλεγαν τον πλακό σου Α, καλά, καλά Σωστά, σωστά Έλα, με έβαλες τη θέση μου, thank, thank you, thank you Έτσι, ναι, έχεις δίκιο ένας μιλάει για εθελοντές, ο άλλος την ελεύθερη βούληση <μήλεια> Ουκρανιε ουζδουγουδοχάντη πίτα γύρω Οι σελέμπρετις να βγούνε, έλα, παρακαλώ Τι γίνεται στην Ουκρανία. Να, τι γίνεται στην Ουκρανία. Του τη την ιστορία. Του τη στη την ιστορία. Και θα έχουν κακά ξεμπερδέματα. Θα κάνουν αυτό που θέλουν και στην Ουκρανία. Απλά πίσω του τουλάχιστον θα μείνουν ε, κάποιοι νεκροί. Οι οποίοι θα είναι νεκροί σε οδοφράγματα. Και όχι νεκροί που πηδάνε από μπαλκόνια και τέτοια. Λοιπόν. Και φυσικά θα είδατε τι ιστορίε με τι. Ε, Φωτογραφίε του Χίτλερ και τέτοια όλη. Τέλο πάντων, κυρία μου και κύριο μου, το θέμα είναι το εξή: Ότι εμεί εδώ δεν γλιτώνουμε από το Λεβί. Το Ισραήλ πάει και στην Κύπρο μετά την Ελλάδα. Μετά τα G2G εδώ στην Ελλάδα, Τάπαμε να μην σα κουράζουμε. Υγεία, τεχνολογία, εκπαίδευση, νερό, ενέργεια, όλα πάνε στα χέρια του Ισραήλ. Τυχαία, εντελώ τυχαία και το Πανεπιστήμιο τη Κύπρου εγγενίασε πριν δύο μήνε πρόγραμμα εβραϊκών σπουδών. Ε, βέβαια, να μην μάθει τώρα στο Πανεπιστήμιο τη Κύπρου ο σπουδαστής εκεί ο φοιτητής πως έστεινε τη σκηνή στην έρημο ο Αβεσσαλόμ και πως μάζευε τις κατσκαράντζες από τα κατσίκια σε παρα... ευρωπαϊκές Ευ... Ευ... σπουδές κατάλαβες μη μάθει να πούμε το Ταλμούδ δεν γίνεται άμα δεν μάθει το Ταλμούδ λοιπόν και βέβαια να σου θυμίσω Ελληνάρα μου ότι υπάρχουν ευρωπαϊκές σπουδές και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Κατάλαβες, τραβάτε λοιπόν και γραφ, γραφείτε εκεί Οι φοιτητέ, γιατί μόνο εκεί είναι το μέλλον Αν μεσηλίβεις δηλαδή Κατάλαβες, αν μεσηλίβεις Και όπως λένε και στο site Τους τα είχαμε βγάλει αυτά παλιότερα Όλοι είμαστε ένας άνθρωπος Και αφού όλοι είμαστε ένα άνθρωπος μέσα στο site τους εκεί Του Ευρωπαϊκού, Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Και του Παγκόσμιου Κογκρέσου των Εβραίων Έχουν το δικό τους ε, Chat, πώ το λένε, για να γνωρίζονται Καθαρό είναι εβραίοι μεταξύ τους να παντρεύονται Αυτό δεν είναι ρατσισμός Κατάλαβε αυτό δεν είναι ρατσισμός Κατάλαβες Μιγέλα Τέλος λοιπόν τί άλλο έχουμε Α Έλληνα άρα μου Σήμερα μιλάει ο παπαντρέα στην έγλη του Ζαπίου Προσκεκλημένος των Ελλήνων αποφύτων Του Χάρβαρντ. Πάλι θα μας πει αλήθειε Και τι μας περιμένει στα επόμενα Σήμερα θα τα πει Διότι οι Έλληνε αποφύτει του Χάρβαρν Κατάλαβε, μεγάλε, ότι το Χάρβαν δεν είναι κανένα πανεπιστήμιο του κοκκό, του ποπού. Είναι, ναι, αυτό που είναι. Και θα πάει να μιλήσει σήμερα στου απόφυτου, τον κάλεσαν οι απόφυτοι του Χάρβανε. Ασχέζεσαι, Βεργάκη, παρακαλώ. Δεν είναι Άντε λοιπόν τραβάτε στην Έγκλη Ζαπίου σήμερα για θα μιλήσει ο Γιουργάκη τον κάλεσαν οι απόφετοι του Ξεχάρβαρτ. Ε, δεν καλέσατε και τον Μπουμπούκο ρε προχτές δεν ήταν στο Ξεχάρβαρτ μας ξεχαρβάλλωσαν κάτι τέτοιοι απόφετοι του Χάρβαρτ μας έχουν ξεχαρβαλώσει μεγάλα. Σύμφωνα με τον Οργανισμό διαχείρισης, διαχείρισης Δημοσίου χρέου, λέμε τώρα έχουμε και τέτοιον έτσι. Το Δεκέμβριο φτάσαμε στο 176% του, εκα... του ΑΕΠ και η κυβέρνηση με το νούμερο αυτό είναι χαρούμενη γιατί περίμενε να χρωστάμε 325 δις αλλά όπω μας λένε χρωστάμε 322. Χαρούμε μεγάλε! 322 λένε αυτοί τώρα. Όπως έχουμε ξαναπεί δεν ξέρουν τι χρωστάνε κανένα κανένας και πουθενά. Χρωστάμε όσα ακριβώς θέλουν οι κατακτητές Γερμανοί μαζί με τα του τους Αγκλογαλοϊστορίες. 20 ευρώ το μήνα θα κόψουν από τα κινητά των βουλευτών, των σωτήρων μας για το λογαριασμό δηλαδή, για να σωθεί η πατρίδα Γιατί όπως ξέρεις αυτοί έχουν ατέλεια έτσι Τα ξέρεις αυτά μην μουσικάς Τι έγινε οι αγρότες, τι έγινε αγρότες εκεί στο κέντρο της Αθήνας σας κα... καταντήσατε και εσείς να κάνετε αγωνιστική, γυμναστική. Εμεί είπαμε, αφού προ... προηγούνται της πορείας οι αγροτοπατέρες. Στολό. Σας βλέπουμε και σας εκεί. Να βγαίνετε στα κανάλια, να δείχνουν πόσο γραφικοί είσαστε. Άμα δεν δείχνουν πόσο γραφικοί είσαστε, δεν γίνεται. Παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Ναι, πρέπει να μας δείχνουν οι καναλάρχες, οι εθνικοί μας καναλάρχες, πόσο γραφική είναι οι αγρότες μας και αυτοί οι ταλέποροι έχουν τους άλλους μέσα να κανονίζουν το, το παρεδώσε που θα το κανονίσουν στο τέλος έτσι λοιπόν ήθελα πρέπει να ψάξω να βρω για αυτό το τύπο της Ryanair κάτι είχα ασχοληθεί παλιά όταν ξεκίνησε κάτι είχε κάνει, κάτι είχε πει για την Ελλάδα αυτό Αδελ. θα το βρω και θα ασχοληθώ λοιπόν κυρία μου και κυρία μου Όλο πιο κοντά λοιπόν σας λέγαμε χθες ότι ε, ο αγωγός ε, φυσικού αερίου δεν θα περάσει από την Ελλάδα Θέλουν οι Εβραίοι να περάσει μέσω Τουρκίας ε, διότι θα τους στοιχίσει φθηνότερα. και Όπως μας είπε και ο Υπουργός ο, της Ενέργειας, ο Τούρκος, μέσω τουρκίας είναι πιο εφικτός ο τρόπος εξαγωγής του Κυπριακού αερίου <ΣΣΣ> Το Κυπριακό αέριο και άλλα τέτοια κόλπα... Ήταν ε, οι αιτίε για, για να γίνουν αυτά που γίνανε και πριν 40 χρόνια Αλλά και οι αιτίες όλων αυτών που γίνονται σήμερα Καλύτερα από εμάς τα ξέρουν οι Κύπροι Καλύτερα από εμά τα βιώνουν οι Κύπροι Οι οποίοι μπορεί και να πάρουν ε, τις τύχες στα χέρια τους Γιατί οι ίδιοι γέννησαν Καραολή και Δημητρίου και άλλους τέτοιους. Οπότε περιμένετε. Ξέρω τι θα γίνει, δεν ξέρω. Like Ευχαριστώ δηλαδή ακροατή Ναι αυτό είναι μπράβο Ο πρόεδρος της Ryanair, Ryanair Ο οποίος καλεί τους εργαζόμενους να πληρώσουν 3.000 ευρώ λέει για να τους εκπαιδεύσει Άμα να προσληφθείς Και σε προσλάβει Δεν σε προσλάβει 500 ευρώ δεν στα επιστρέφει Αλλά πρέπει για να πας να εκπαιδευτεί να πληρώσεις 3.000 ευρώ Είναι αυτό το άθυρμα Αυτό το καθήκι ένα από τα ευρωπαϊκά καθίκια, Το οποίο είχε πει πριν 4-5 χρόνια Αν δεν απατώμε Ότι οι Έλληνες μπορεί να μας πληρώνουν και με τις κατσίκες τους ε, Κοίταξε μπορούμε να σε πληρώσουμε Όπως πληρώσαμε πολλά χρόνια τι κολάρε των Ευρωπαίων Με άλλα πράγματα Αλλά εσύ το ξέρεις καλά αυτό Οπότε δεν χρειάζεται Άλλη ιστορία για τη Ryanair Με την οποία αυτή η κυβέρνηση Εδώ του Σαμαρά Τελειώνοντα Ολυμπιακέ και τέτοια υπογράφει συνεργασίε. Παρακαλώ. <μήλαιο> Άστα, να <μήλαιο> Άστα να πάνε. Άστα να πάνε. Έλα. <μήλαιο> <μήλαιο> τα λέμε. <λένε. μήλαιο> Κουκουρούκου, όπω το <έπαισαι. φέρω> Πάρτε ένα τραγουδάκι τώρα. Μαζί, ανοίξτε λίγο να τα ακούσουμε και γυρνάμε να κλείσουμε. Φωκιά τα βά Λόμωνος μου Και ταυτόχρονα, μόλι Ψάκνει ο χάρο για να βρει στι τάχτε τη ψυχή μου αμανά μάνια. Ποια θα βάλω μόνο μου. Κυρίε μου και κύριοι, τέλος για σήμερα. Αυτά ήταν τα. Ευχαριστούμε όλου του φίλου και πέραν το τσακ, ε, πώς το λένε, τη εμβέλεια του ραδιοφώνου που κάναν ακρόαση. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο, θα ακολουθήσουν τα κλαίδια του Καναλάρχου. Εμείς, ε, όπω είπαμε, να σα ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τόσο για την υπομονή τη ακροάσεω αλλά και για τι πολύ ωραίε παρατηρήσει. Να είσαστε όλοι καλά πάντα. Μα πάντα όμω, έτσι. για και χαρά σας. 0,5 FM stereo